Μέρος Α. Τα αναπάντητα ερωτήματα της ανθρώπινης πορείας συνέχεια. Κεφάλαιο 4. Οικονομία και εργασία. Η οικονομία και η εργασία αποτελούν το υλικό υπόστρωμα της κοινωνικής ζωής. Μέσα από αυτές καθορίζονται όχι μόνο οι όροι επιβίωσης, αλλά και οι δυνατότητες συμμετοχής, αξιοπρέπειας και κοινωνικής αναγνώρισης. Τα αναπάντητα ερωτήματα που τις αφορούν δεν είναι αφηρημένα, εκδηλώνονται καθημερινά στις συνθήκες εργασίας, στην κατανομή του πλούτου και στην αντίληψη του τι θεωρείται κοινωνικά χρήσιμο. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τρεις κεντρικές εντάσεις. Τα όρια της ανάπτυξης, το μετασχηματισμό της εργασίας στον 21ο αιώνα και τη σχέση ανάμεσα στην αξία, το χρήμα και την κοινωνική χρησιμότητα. Και στις τρεις περιπτώσεις, το αναπάντητο δεν αφορά την έλλειψη οικονομικών μοντέλων αλλά την αδυναμία συμφωνίας ως προς τους σκοπούς. 4.1 Ανάπτυξη χωρίς όρια Η οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζεται συχνά ως αυτονόητο στόχος. Η αύξηση του ΑΕΠ της παραγωγικότητας και της κατανάλωσης θεωρείται δίκτης επιτυχίας, ανεξαρτήτως των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών συνεπιών. Το ερώτημα αν η ανάπτυξη μπορεί ή πρέπει να είναι απεριόριστη παραμένει ανοιχτό. Διότι αγγίζει θεμελιώδεις παραδοχές για τον ρόλο της οικονομίας. Από τη μία πλευρά, η ανάπτυξη συνδέεται με τη μείωση της φτώχειας, τη βελτίωση των υποδομών και την αύξηση των ευκαιριών. Από την άλλη, η απεριόριστη επέκταση της παραγωγής και της κατανάλωσης συγκρούεται με τους φυσικούς πόρους, την κλιματική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Το αναπάντητο ερώτημα δεν είναι μόνο αν υπάρχουν φυσικά όρια στην ανάπτυξη, αλλά αν υπάρχουν νοηματικά όρια. Πότε η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας πάβει να βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Πότε μετατρέπεται σε αυτοσκοπό που εξυπηρετεί δίκτες και όχι ανθρώπινες ανάγκες. Οι διαφορετικές οικονομικές σχολές προσφέρουν ανταγωνιστικές απαντήσεις. Αλλά καμία δεν έχει καταφέρει να επιλύσει οριστικά την ένταση ανάμεσα στην ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη. Η επιμονή του ερωτήματος δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό, αλλά αξιακό. 4.2 Η εργασία στον 21ο αιώνα Η εργασία υπήρξε ιστορικά κεντρικό στοιχείο ταυτότητας και κοινωνικής ένταξη. Στον 21ο αιώνα, όμως, η φύση της εργασίας μετασχηματίζεται ραγδαία. Η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση και οι ευέλικτε μορφές απασχόλησης επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει να εργάζεται. Κανείς. Το αναπάντητο ερώτημα είναι αν η εργασία παραμένει ο βασικός μηχανισμός κοινωνικής ένταξης ή αν οδηγούμαστε σε μια κοινωνία όπου η απασχόληση θα είναι σποραδική. Ασταθείς ή αν κατανεμημένη. Η αύξηση της παραγωγικότητας δεν συνοδεύεται αναγκαστικά από μείωση του χρόνου εργασίας ή από βελτίωση των συνθήκων. Παράλληλα, η εργασία παραλληλα η εργασια τινει να αποσυνδέεται από την ασφάλεια. Προσωρινές συμβάσεις. Εργασία κατά παραγγελία και αλγοριθμική αξιολόγηση δημιουργούν νέες μορφές εξάρτησης και αβεβαιότητας. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αλλά τι είδους εργασία θεωρείται αξιοπρεπής και κοινωνικά αποδεκτή. Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας παραμένει αναπάντητη. Διότι προϋποθέτει αποφάσεις για τη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογική δυνατότητα, την κοινωνική προστασία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καμία τεχνολογία δεν μπορεί να λάβει αυτές τις αποφάσεις αυτόματα. 4,3 Αξία. Χρήμα και κοινωνική χρησιμότητα. Στον πυρήνα της οικονομικής σκέψης βρίσκεται το ερώτημα της αξίας. Τι καθιστά κάτι πολύτιμο. Είναι η αγορά, η εργασία, η σπανιότητα ή η κοινωνική χρησιμότητα. Το χρήμα λειτουργεί ω γενικός μεσολαβητής. Αλλά δεν ταυτίζεται με την αξία. Το αναπάντητο ερώτημα προκύπτει από τη διάσταση ανάμεσα σε ό,τι αμείβεται και σε ό,τι είναι. Κοινωνικά απαραίτητο. Εργασίε που στηρίζουν τη συλλογική ζωή. Φροντίδα, εκπαίδευση, κοινωνική συνοχή, συχνά υποτιμώνται οικονομικά, ενώ δραστηριότητε με αμφίβολη κοινωνική συνεισφορά απολαμβάνουν υψηλές αμοιβέ. Η αντίφαση αυτή δεν μπορεί να επιληθεί μόνο με μηχανισμούς αγοράς. Αφορά βαθύτερες επιλογές για το τι αναγνωρίζετε, τι επιβραβεύεται και τι θεωρείται ουσιώδες για τη λειτουργία της κοινωνίας. Το χρήμα ως μέτρο αξίας. Απλοποιεί την πολυπλοκότητα, αλλά ταυτόχρονα την αποκρύπτει. Το ερώτημα για τη σχέση αξίας, χρήματος και κοινωνικής χρησιμότητας παραμένει αναπάντητο, διότι δεν υπάρχει ουδέτερο σύστημα αξιολόγηση. Κάθε οικονομική οργάνωση ενσωματώνει συγκεκριμένε αντιλήψεις για το τι έχει σημασία. Μεταβατική παρατήρηση. Η οικονομία και η εργασία αποτελούν πεδία όπου τα αναπάντητα ερωτήματα αποκτούν άμεσες και απτές. Συνέπειες, η ανάπτυξη, η εργασία και η αξία δεν είναι απλώς τεχνικές έννοιες, αλλά φορείς κοινωνικών επιλογών και συγκρούσεων. Στο επόμενο κεφάλαιο, η ανάλυση μετατοπίζεται στο τι σημαίνει επιστημονικό ερώτημα και πώς τα όρια της γνώσης εμφανίζονται με διαφορετικό, αλλά εξίσου καθοριστικό τρόπο στο πεδίο της επιστήμης.